Οι άστραproductions, το πανδημόνιο 7 και το δ ι σ κ ο ρ υ χ ε ί ο παρουσιάζουν. Ακούτε, έμαθα! Ο Γιάννη ς α γ κ ε λ ά κ α ς και οι επισκέπτε, ς επιτέλου ς στην πόλη μα! ς α γ α ρ ώ π ο χ ώ ω π ναι! Ο Γιάννη ς α γ κ ε λ ά κ α ς και η 15η Μελή Ορχήστρα του έρχονται στην πόλη μα ς για τη συναυλία του καλοκαιριού! 5η 6 Ιουλίου. Στο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων. ω ρ α έναρξη ς 9.30 Με την υποστήριξη του πολιτιστικού οργανισμού Δήμη Τρικαίων. Χορηγός Επικοινωνίας Άνεμος 92. Ισητήρια προχωρούνται στο δ ι σ κ ο ρ υ χ ε ί ο Ένα ταπεινό υπερθέαμα. Μην το χάσετε.